¿Qué haces esto... de tisar crudes. Απλώς πάρε ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι okay. χρειάζεσαι. Εσύ έπνησες βδομάδα νωρίτερα. Ά, όχι. Μη μου ότι είσαι τόσο χάζλος, RJ, ώστε να προσπαθείς να μου κλέψεις την τροφή. RJ, θα μ' αναγκάσεις να σε φάω. Μη, είμαι ένας απελπισμένος που έχει να ταΐσει η οικογένεια. Αφού δεν έχεις οικογένεια. Έχω μόνο μελή. Mm. Ωραία, στα, στα, στα, στα σου. Κοίτα, είναι ακόμα στη σπηλιά. Άρα, ουσιαστικά, δεν έχουν κλαβεί. Όχι. <Ρι> <Ρι> Παρατρίχα! Δεν βγαίνω! Το Βίνσεντ στάσου, μπορώ να σταφέρω όλα πίσω. Μάλιστα. Αν με φας, θα πρέπει να το κάνεις εσύ. Μα μπορώ να σταφέρω. Νού Όλα αυτά. Το κόκκινο βαγόνι. Πιο κόκκινο. Το βλέπεις ηγιάκι μου. Βλέπεις ηγιάκι; Το έχω. Το θές, βλέ. Oh. Και θέλω και το μου. Λατρεύω τα πατα Το φαγητό δεν είναι ποτέ αρκετό. Πολύ σωστό, οδυνηρά σωστο. Και ξέρεις κάτι, θα σου φέρω την οικογενειακή συσκευασία σε μέγεθος γίγας. Έχουν ε, και τέτοια. Είμαι πολύ σίγουρος. Σύμφωνοι, RJ. Ξαναπέφτω για ύπνο. Και όταν ξανά έχουμε πανσέλινο, θα ξυπνήσω. Κανόνισε, λοιπόν, όλο το πράμα να είναι πάλι στη θέση που βρισκόταν. Μέσα σε μια είναι τα... Φτάνει μια Και μη διανοηθείς να το σκάσεις, γιατί αν το κάνεις εγώ θα σε κυνηγήσω και θα σε φάω. Ωραία! Ωραία φίλε, Εσύ κοιμήσου, εντάξει εγώ καθαρίζω! Σε μια εβδομάδα όλοι θα γελάμε με αυτή την ιστορία! Oh. Oh. great i am gotta tell myself yeah i'm the man looks grim right now but pretty soon we'll be laughing rustic alley Zoe Yeah it's all poli simio kavuki Ah Βάου! Wow. Άνοιξη! Μας μένουν μόνο 274 ημέρες ως το χειμώνα! Εμπρός, συμπνήστε! Χειμερίαν άρχη τέλος! Ο, μέρα! Μέρα, Χάμι. Πρέπει να κάνω πιπί! Ο, όχι στη λίμνη που πίνουμε νερό! Άντε, ελάτε και οι υπόλοιποι! Άνοιξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε! Αχ, τέλειωσα! Παιδιά, ξυπνήστε. Μη με αναγκάσετε να μπω μέσα. Γιατί δεν ακούτε. Ραθιόμουν όλο το χειμώνα, αλλά δεν αντέχω άλλο πια. Κοντεύω να σκάσω. Κοίτα, ξεκανολογείς. Φύγαμε. Ευχαριστώ, Στέλλα. Ξέρω από εκενώσεις, Βερν. Έλα τώρα, αυτό μπορώ να το κάνω. Καλημέρα σε όλους! Δεν είναι μια λαμπρή ημέρα, εεεε! Ωχ, απίστευτο! Ω, oh, τι έχουν τα μάτια σου αγαπούλα μου, εεε! Ο Δοντάκες και η Αγκαθούλα ξυπνούσαν κάθε μήνα κι ο Καρφάκες όλο με τσίμπαγε. Ναι, όνομα και πράγμα ο μικρός. Και του κόβηκε πιο πολύ απ' τα άλλα. Να σου πω κάτι, ε, να κάνω εγώ την πρωινή βάρδια! Αχ, Λου, Παίδες, τη μάνα σας, τώρα θα ακούσετε Πού είναι η τροφή, έμεινε καθόλου τροφή, πει να ο, έχει μείνει καθόλου η τροφή εκεί μέσα, ε! όλη την τροφή χάμη το χειμώνα, γι' αυτό πρέπει να φέρουμε άλλοι. Ωραία! Κάν ήταν καν αρπακτικό. Ναι, αλλά να κάνεις τον πεθωμένο, δε λέει. Χάδαρ, πόσες φορές Οι δίδελφοις κάνουν τους ψώφιους κοριούς. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε εγώ. η ο αρχηγός τώρα σύμφωνοι, γι' αυτό... Ξέρεις βέβαια τι πρέπει να σου βρούμε με φέτος, έτσι, ένα, ένα καλό παιδί. Ένα, ένα, παιδί. Λευκά. Ένα, Λευκά. Καλό παιδί. Oh. ένα καλό παιδί, ένα καλό παιδί. Απίστευτο πάλι τα ίδια. Μα πώς σας έχει καρφωθεί να βρω έναν ε. Έχω φάτσα σαν πουγάτσα και μυρίζω σαν γλουβιο αυγό. Γι' αυτό με πετύχεις κανέναν της προκο <ΣΣΣ> Εμ, δε ένα ναι, νομίζω ότι πρέπει να α, κοιτάξτε, λοιπόν, νομίζω ότι ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ven. Γιατί εستمολαχαμί; Αυτό σημαίνει ότι απέχουμε 9 μώρα από τη Λιμοχτονία. Oh. Συγνώμη, υπερέβαλα κάπως. Ενόουσα σασοβαρότα τα προβλήματα πίνας. Ven. Δε δέλιο Χάμι Καλημέρα Λου. Πένη. Ευχαριστώ. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω σε όλους Φε! είναι, δεν ολοκλήρωσα, Χάμι, αν θες να πας το μέρος, πήγαινε μπρος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο παραπέντε, γι' αυτό πρέπει φέτος να γεμίσουμε το κούτσουρο... Ψηλάωσε πάνω. Ακριβώς, όσο παίρνει πιο ψιλά. γιατί τι είμαστε... Χορτοφάγα. χορτοφάγα! Και τι αναζητούν τα χορτοφάγα... Τροφή! Σωστά! Άπαικτο, Βερν, είχε άπαικτος. Ορίστε, Χάμι. Ε, τι Ο, ο, ο, ο. Τι ήταν, τι ήταν, τι ήταν, τι ήταν. Μ, Στάσου Εδώ το έχω κάτι πω Άναι, υπάρχει ένα παράξενο πράγμα εκεί που δεν το Είναι τρομακτικό Φελάτε. Ωραία, λέει τη συνεδρίαση λόγω παράξενου τρομακτικού πράγματος mm. Χορτοφάγα Χάμει πιο παράξενο πράγμα oh. Αυτό το παράξενο πράγμα Evet. Oh. Oh. Πολύ σωστά Δεν έχω ξαναδει στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Μεγάλο είναι. Τι είναι αυτό εκεί. Χέδαρ, όχι. Μαμπά. Κι εγώ μαμά. Ισυχάστε. Είναι απλώς. Τι είναι αυτό εκεί, Λού. Ποια. Αναι. Είναι ένα. Ένα. Βερ. Λοιπόν, είναι. Είναι προφανώς κάποιο είδος θάμνου. Θα το φοβόμουν πολύ λιγότερο αν ήξερα πως το λένε. Να το βγάλουμε Steve. Ωραίο όνομα. Καλό ακούγεται. Ναι, έτσι φοβάμαι λιγότερο το Στίβ. Oh, Ω, και παρίσχυρα Στίβ. Τι θέλεις. Ε, δεν νομίζω ότι μιλάει. Το άκουσα ναι αρε. Oh! Oh! Έλα εδώ αμέσως σου λέω. Εντάξει. Χάμμι, πού πας, έλα εδώ. Μα ο Στίβ θύμωσε. Νομίζω ότι ήρθε από την άλλη πλευρά του Στίβ. Mm -hmm. Ε, δηλαδή mm -hmm. του Θάμνου, δηλαδή... Yes. <laughs> Άι, διες. Αι, αι, αι! Ο Στίβ, έφαγε τον βαύρη! Λοιπόν, Στίβ, πήγαινες γυρεύοντας. Στέλλα, μη, δεν με έφαγε. Απλώς παραπάτησα. Πάω να κοιτάξω εκεί πέρα, μη κανείς Τι είναι αυτό το μέρος Ω, για χαρά φιλά Ράκο Ω, Yeah. y solo se fijó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Τι είδες εκεί παρά Βρει καλέα ροζ στη λαστικά Πρέπει να ήρθαν όταν ήμασταν σε χειμερή ανάρκικε. Ήταν απέσια, είχαν ρόδες στα πόδια Είχαν και αυτά τα ξύλα και μεχτιπούσαν χτυπούσαν με αυτά τα ξύλα Σαν να ήταν κάποιο νοσηρό παιχνίδι Πρέπει να πεθάνει, να είχες ξαπλώσει και να πεθάνεις Μπαμπά το χειρότερο, το μισό δάσος εξαφανίστηκε Ναι, οι βελανιδιές και οι βατομουριές Και πού θα βρουμε τροφή! Ε, Πώς θα Δεν ξέρω, όμως ξέρω κάτι άλλο. Θα είμαστε μια χαρά όσο κανείς από μας δεν θα περνά πέρα από το Στίβ. Λέγεται Φράχτης και δεν χρειάζεται να το φοβάστε, αμφίδιε φίλε μου. Είναι η πύλη προς την καλή ζωή. Ε, ερπετό εγώ, κύριε. Αλλά είναι συνηθισμένος, Φάλμα. Και εσείς είστε... Α, oh, πού πήγαν Είμαι ο Αρτζέι. <σταλεί> Μη με περάσατε για κουτσομπόλη, αλλά άθελά μου κρυφάκουσα και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να ρίξω λίγο φως αυτή την υπόθεση με το φράχτη και το άλλο μυστήριο. Βλέπετε, ότι ήταν κάποτε άγρια φύση είναι τώρα ένας ανθρώπινος και κλιματιζόμενος 500 στρεμάτων κομψός παράδεισος. Εκτός από αυτό το σημείο εδώ, εδώ. <σταλεί> <σταλεί> όχι, όχι, όχι, όχι, είναι καλό αυτό. Εσείς ενάρκειε, τροφή την αποθηκεύετε για το <σταλεί> <χάμε> Να ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό σας παίρνει, ξέρετε, να το γεμίσετε. 274 ημέρες. Ω! Oh! Το έχετε σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι αδύνατον. Όχι, αν μαζί. Εσείς έχετε τροφοσηλεκτικές ικανότητες, εγώ την τεχνογνωσία και αυτή την τροφή. Πώς τροφή? Βουνά τροφή. Ξωρή τροφή. Τροφή να φάνε Ναι, αλλά ξέρεις, κάθε είδους τροφή που αφορά τις κότες, δε, δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει να ντυφάμε εμείς. Δεν ξέρω. Πάντως, ο τύπος μιλάει πολύ Όταν κάτι δεν πάει καλά, η ουρά μου μυρμυγιάζει. Και να σου πω κάτι, με ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα, η ουρά μου με έχει ταράξει. Ακού. Βέρν, είπαμε. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάστε. Εγώ φοβάμαι. Και έχω καλό λόγο. Α, δεν είναι σημάδι εκείνη αυτό έγινε γιατί πήγεσαι εκεί χωρίς χάρτη, Βέρν. Τέλος πάντων, Καταλαβαίνω. Είναι κάτι στο οποίο δεν είστε ανοιχτοί, λοιπόν. Απίστευτο! Τι είναι αυτό! Αυτό, φίλε μου, είναι ένας μαγικός συνδυασμός corn flour αφυδατωμένων στερεόν τυριού BHA, BHD και Y621. Κοινός chips. nachos με γεύση τυρί. Pero no, no te voy a dejar ir. Never. Hazaine tips. Tiene calaoula. Te vamos aquí. Vamos. Ne. Calos iltate en Astúpoli. Porque vas ir un poco. Mira ese moreo. Άκου, αν οποιοςδήποτε από αυτή την οικογένεια πάθει κάτι, θα σε θεωρήσω προσωπικά υπεύθυνο. Τα περνάνε πολύ ωραία. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό. <Τι> ε, Βερνάκο, πήρα μερικά δείγματα απ' τα κάθια μου για να κάνουμε μια συγκρισούλα. Κοίτα εδώ. Το γρασίδι φαίνεται πιο πράσινο εδώ. Βέρν, είσαι σίγουρος ότι ήρθες <Τι> το <Τι> ίδιο Ναι, γιατί ξέρεις τώρα ρακούν, λέει. Εντάξει, αρκετά με δάφτων. Το πιάσα. Ε, καλά, ξέρει κανένα δύο κολπάκια, αλλά δεν περπατάει και πάνω στο νερό. Ε, hey, παιδες, κυμμάς από εδώ. Είναι τεράστιο. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα 4x4. Οι άνθρωποι κυκλοφορούμε αυτά, γιατί σιγά σιγά χάνουν την ικανότητά τους να περπατούν. Πω πω, είναι Συνήθως, ένας oh. yeah, I mean Του Συλλόγου Ιδιοκτητών. Αχ, αχ, αχ! Τι είναι αυτό! Ήρεμα, ήρεμα, μη φοβάστε. Dei... Είναι ένας ανθρώπινο όν. Και μας φοβούνται τόσο, όσο τους φοβόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, αν τύχει να σας δει κάποιος άνθρωπος, πέστε κάτω, κυλιστείτε και γλυφτείτε, εντάξει. Τους αρέσει. Μα ασφαλώς! Ο κανονισμός των οποίων λέει ότι το πρέπει να είναι πόντους και το δικό σας Έχουν πάντα φαγητό μαζί τους. Εμείς τρώμε να ζούμε και αυτοί ζούνε για να τρώνε. Θα σου εξηγήσω τι είναι αυτό. Το ανθρώπινο στόμα ονομάζεται βόθρος. Το ανθρώπινο ονομάζεται κάναπεδολαπάς. Αυτός είναι μηχανισμός ειδοποίησης τροφής. Αυτή είναι μία από τις πολλές φωνές της τροφής. Αυτή είναι ιδίωδος για τη της τροφής. Αυτό είναι από τα οχήματα διακίνησης της τροφής. την τροφή, Αυτό κρατάει την τροφή ζεστή. Αυτό την κρατάει κρύα. Αυτό... δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Γουστάρω! Τροφή! Αυτός είναι ο βωμός όπου λατρεύουν την τροφή. Μια Αυτό το πίνουν όταν είναι. έχουν φάει πάρα πολύ. Η Αυτό είναι. τους απαλάσει από την ενοχή, ώστε να φάνε κι άλλο. Φαγητό! Φαγητό! Φαγητό! Φαγητό! Φαγητό! Φαγητό! Ωστέ, νομίζετε ότι τους φτάνει. Ελπώνω όχι. Γιατί όσο κινάν το φαγη ]MM. Και αυτά που δεν θέλουν να φάνε, κάνουν? Τα βάζουν σε γελιστερούς, ασημένιους κάδους. Μόνο για μας. Απίστευτο. Ορμήστε! Καλό, έτσι? Αυτό είναι πάντα. Και πράγματι είναι για το βότρο. Λοιπόν, τι λέτε, είχα δίκιο ή είχα αδίκιο, κι όλα αυτά είναι μόνο τα αποφάγια. Πού να δείτε τι έχουνε μέσα τα κουτιά, και τα πακέτα, και τα κονσερβοκουτιά. Σας το λέω, παιδιά, αν έρθετε μαζί μου σε μια βομάδα, θα έχουμε μαζέψει αρκετή τροφή για να, για να... για να... για να φάει αρκούδος. Τι? Πρόπος του λέγειν. Άλτ! Εισβολείς! Εισβολείς! Πάρτε δράμα όλοι! Τι είναι, μου! Αααααααααααααααα yeah. Μεγί, δεν ipes να γλυφτούμε. Όχι, άκυρο. Dráks! Φίγε τα βάζα. Φίγε δειμά! Μου lýσπω γαρίσα τη βεράντα. Βγαίο στη Σανία. Во, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Ναι, έξι, τη φοβήσαμε και επαδυστερία. Σιγά τα αυγά. Σιγά τα αυγά. Ω, είναι σοβαρά τα πράγματα. Έλα τώρα, σκέψου την τροφία τροφή άξιζε τον κοπογιατός η τροφή, Ψοφάω για κάτι τέτοια εγώ. <σχ> <σχ> <σχ> να το ξαναδιατυπώσω. Όχι, ψοφάω. Μια χαρά το είπες. Κοίτα, μπορεί η μικρή ζωή μας το δάσος να φαίνεται πρωτόγονη Ω, ελάτε τώρα, εγώ, εγώ αφού δεν δε κοιμάσατε ούτε κατά ντόνατς. Το... Αν θέλετε από θέματα λείπους, αυτός είναι ο τρόπος να τα αποκτήσετε. Θα υδρώνετε το χειμώνα. Α, τρώμε, δεν τρώσουν, ε, ε, καλά, εντάξει, παιδιά, καλή ιδέα, σκεφτείτε το, σκεφτείτε το. Δηλαδή, εγώ θα ξαναπεράσω. Όχι, μου ξέφυγαν. Kalinik ta kedero. Kalinik ta ver. Mefta ozi. Kalinik bravo. Kalinik alu. Ne. Kalinik ta ver. Kalinik ta beni. Kalinik ta kami. Kalinik ta ten. Kalinik ta 270 mesi questo che mona. Dice to fosver. Ah. Je spas dis. Je lepsi jechi. Che se ble. Oh, to gi. Ai. Τέλος χρόνου άρθει. Μα έχω άλλες 6 μέρες! Όχι, όχι, όχι! Ωραία. Ποδιά τεσέρα. Και γούνα. Ζωντανώσιμ. Ζωντανώσιμ. Εντάξει παιδές μάσα. Ορίστε, φλούδα για πρωινό. Εγώ θέλω ταλάντ. Εγώ θέλω πίτσα. Όχι δεν θέλεις. Ε. Ωραία. Είναι σάββατο. Για να το μασίσεις την ώρα του. Μα αυτό είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Και ξέρετε, είναι πλούσιο σε ίνες το ξύλο. Mm. Νόστιμο. Το παραδέχομαι. Φαίνεται νόστιμο. Τι γυρεύεις εσύ εδώ. Προσπαθώ να βοηθήσω στη ε, ε, συλλογή τροφής. Κοίτα, Βέρν, είπες κάτι χτες. Για τη μικρή παρέα σας αρχίζει από θυμάσαι τι ήταν. Φαμίλια? Έτσι, έτσι, είναι. Ξέρεις, αυτό με άγγιξε πολύ. Βλέπεις, Βέρν, κάποτε τα είχα όλα αυτά. Το δικό μου μέρος, με τους αγαπημένους μου, πολύ τηλεχειριστήριο, μα όλα αυτά χάθηκαν μετά το ατύχημα, με τη χλωοκοπτική. Έλα τώρα. Ε, ναι, νιώπεις καλύτερα, έτσι. Ωχ, μπλέξιμο. Είναι φρικτό, Βέρν. Πάντως, εμείς, αν μείνεις, σε χρειαζόμαστε εδώ. Η χλωοκοπτικ Η χλωοκοπτική. Εντάξει. Δικό μου πρόβλημα. Να πηγαίνω τώρα. Εγώ φεύγω τώρα. Χάρηκα. Μην χτυπάσεις. Πολύ χάρηκα που σας γνώρισα. Όλους. Και είμαι σίγουρος ότι θα σας ξαναδώ στο δάσος. Εντάξει. Για χώρα παιδιά. Εντάξει. Ε, RJ. Μπορείς να μείνεις. <ΟΟΟ> Α, έλα εδώ, ατιμούλικο! Εγώ το λέγατε, κάτω από αυτό το σκληρό και τραγανό περιβλήμα υπάρχει απαλή γέμιση με σοκολάτα. <συσκολάτα> <συσκολάτα> σε πειράζει να σε λέει ο Βέρν. Όσο δε φαντάζεσαι. Τέλεια! Ένα από με τον Χάμι. Θες <συσκολάτα> τι μπορώ να κάνω τα καρύβια? Άκρος δελεαστικό. Χάμι, άκρος Είρεμα χαμί, είρεμα μην ανησυχείς. Ξέρω που μπορούμε να βρούμε μπισκότα μεγάλης αξίας που διανέμονται από ένς τόλυσανθρόπους. <Ρε> και αυτά είναι τα πλέον περισσεύτιτα Αμερικανικά μπισκότα: γλυκομπουκίτσες, σοκολατομέντες, ζαχαροτυνιά και κρέμο μπισκότα και μάντεψε, είναι όλα δικά σου! <Ρε> Ωπα, οπα, οπα, οπα, Χάμιλτον! Με το μαλακό βρε, τυμπάω την ενεργιά σου, αλλά δεν γίνεται να τα πάρεις. Μα είπες ότι είναι δικά μου. Θα γίνουν, αν πετύχουμε να παντρέψουμε την άπτεχτη ενεργιά σου με το λαμπρόδικο μου σχέδιο. Το πιάσες? Μα, μα, μα, μα, μα, μα, μα, μα, μα, μα, φύγαμε. Ει, έστες συμμακρέπτες, μισκότα Αυτός ο τύπος δεν θα έτσι, εγώ δεν τον θέλω. Α, αυτός τελει πολλά για να στρώσει. Έλα, θα σου πω ένα μυστικό λοιπόν, άκου, άκου μικρέ. Εμείς θέλουμε να κάνεις τον κακό, ανθρωποφαγολησασμένο σκίουρο. Θα μπορέσεις. Ε, συγγνώμη. Ναι, ε, χάμι. Ε, λοιπόν, ε, ε, είναι σαχάτες, είναι ωραία και δυνατή και... λου, oh. Τι. Ωραία, λοιπόν, πρέπει πρώτα να ανακατέψουμε το μάλλι. Ωραία, μία χαρά το βλέπω. Ωραία, και μετά τώρα... Θα με λίγο τη γουνασσού και ένα φουσκωματάκι στην ούρα. Σταμάτα! Κι ο φουσκωτή μου, ωραία, Για να πω τώρα το μάτι σου, το μάτι σου να γριεύει. Να γριεύει, ναι, αρεμού, εμπρός! Να πω την αρθαβίτα με ρέψιμο! βιτα βίτα, γραμμά. Αυτό που Είμαι εδώ για να δω τώρα! Μη σου λετρώνω, η παραυτός είναι γινόμενο από αυτούς. Τάβα. Χαμε. θα με πίσω σου. Περιχύρα. Χούτ. Οντο. Η μένας λες ας μένω σκύρος. Θέλω μπισκότα. Λυσάρες! Λύσσα, μάτι ο τρελάς, το είμαι αφρισμένο. αφρούς, φοβερός λυσσοσμένος. Λύσσα! Έπιασε! Πίσω σου! Το ξέρω, είσαι πίσω μου! Πάρτα, πάρτα, σου λέω! Τι αυτό, αυτός είναι ο είναι πίσω στο φράκτη. Αυτό το θεωρείς υποέλεγχο, αυτός είναι υποεπίθεση. Δουλέπω! Έρχο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 Χάμι! Ναι! Ήσουν απίθανος βρε! Κατατρόμαξες και εμένα! Ήμουν έτοιμος να έρθω κι εγώ να σε χτυπήσω βιβλίο! Είσαι καλά έτσι είναι! Αλλά και βέβαια είσαι ίσο Χάμι! Αυτές οι μερανιές θα περάσουν, ξέρεις κάτι, στις γυναίκες άρεσουν οι ουλές! Εκεί, σου λέω! Ήταν πέρα και μας απαιτέθηκε ο Σκύουρος, Συγγνώμη, Τζάνις. Μόλις τις άκουσα να λένε λυσασμένος κύβρος. Ω, oh, μάλλον υπερβάλλουν κι αυτές. Για αν δεν υπερβάλλουν, τι θα γίνει αν έχουμε καμιά πανδημία στην πόρτα μας. Τα άγρια ζώτα δέσποτα μεταδίδουν ασθένειες. Κι έτσι πέφτει η αξία της ιδιοκτησίας μας. Ναι. Έχω ψητό στο φούρνο. Oh. Θα μου καεί. Θαύμα! Εσύ το εγώ θα με την της <ΣΣ> Ακριβώς, Ρε. μη σπρώχνετε. Έχει για όλους. Απίστευτο. Έχω ένα κουδί εδώ, για σένα, πένι. Απίστευτο, τι ωραία! Ε, hey, παιδιά, φάτε κι εσείς. Κάτι που είναι τόσο νόστιμο, πρέπει να είναι καλό για σας. Νιώθεσα κάτι να σε φτιάχνει γλυκά. Ναι. Λέει και τα ζαγαρομανία. Αυτό τονώνει τους άνθρωπους, γι' αυτό δεν πέφτουν σε ανάρκη. Συνοδεύετε με και ό,τι σας ένα θα σας πάρει μόνο Acrivo, sedate massa che tenete di Ως το πιώζει! Α, μαμά! Χτύψες ένα βίδελφι! Δεν είναι δυνατόν! Δες να ψόγωσα! Όχι! Ποιάς τον! Να το πιάσω! Μη! Τα καημένα τα πλασματάκια! Τι είναι μαμά! Έλατε! Έλατε, παιδιά! Debbie, Δε θυμάμαι να είδα καμία αίτηση για συνάθρηση! Ομάδες περισσότερων του διαιοτόμων που επε... Τίμι, εε... Φέρε το φιάρι απ' τα Μάξι! Σβήνουν τα φώτα! Τα μέλη παγώνουν! Βλέπω, εγκατύλα! Όχι! <interpreter çuk> Μητέρα, είσαι εσύ! Γιατί με κάνεις προς το φως, πρέπει να πάω προς το φως τώρα! <tiny> Τι κάνει τώρα, μαμά! <τiri>. Μπορεί να την έφαγε στο κεφάλι το καημένα το ζάκι! Να σου πω, το παρά κανείς αυτή τη φορά! Πάμε να φύγουμε από και να αφήσουμε Ωραία, Είσαι <τυ> Сто на долго за мо. Адио, адзека дөнья. О, о, те. Hayır. Тора Γι' αυτό κάλεσα κι εγώ τον Ζήζανη Ολοθρεφτή, για να τα σκοτώσει προτού κατά τη όλοι αμέσως από δω! Καλά! Παιδιά, πιάστε τις λαμές! Ναι, εύκολα, παιδιά! μου γίνει εκεί μέση! Φύγαμε! όπως κάποιος τηλεφώνησε για να πρόβλημα με ζώα. Η λύση βρίσκεται μπροστά σας. Ο Dwayne La Fontaine είναι εδώ. Πού ήσουνε εσύ. Κάνω πάρτι υποδοχής αύριο και μέχρι τώρα το αμάξι της Δέπη έχεις σκοτώσει πιο πολλά ζώα από σένα. Όλα κι όλα, κύρα μου. Εκείομαι προσωπικός ότι δεν θα μείνει ζωντανό κανένα τετράποδο σε Δη Δελφί Σμαρσοπιάλις Σχεδόν 5 κιλά. Αρσενικό. Α! Νομίζω ότι πέθανε. Άμπα, έχεις μήπως τιχείο ο i zane olofretikes κι εσύ; Αυτό θέλει να πιστέψεις ότι πέθανε. Τα τα τα τα, τι κάνω; Δες να τραχτεί. Φίγαμε. Για κατάπληξια. το προσεκτικά. Δες το βλέπεις ότι αναπνέει. Ελπίζω tú lathésona Πώς θα φύγει! Σας ευχαριστώ που ήρθατε! Ήσα στα τέλεια κοινό! Ε, εντάξει. Έχουμε και λέμε τώρα. Δίδερφης, σκάτσοχυρος, κουνάβι, σκίουρος, ρακούν. Αμφίδιο. Ερπετό. Όχι. Ερπετό. Αυτό λέγεται επίδειξη, καδοτήτων αγαπητέ. Είσουν την από τους μάγευτες μιλάμε είσουν άπεκτος. Ναι. Απεκτό. Οπότε, ο φίλος να πω ότι είσουν πολύ καλός. Πρώτος! Ζιτόζι! Ναι. Αλλά δεν μην ξεχνάμε και τη λαμπρή γεισία τον Αρτέι. Ναι. Hey Αρτέι, έλα πουδώς θέλουμε να σου δείξουμε κάτι. Ναι έρχομαι. Τέλεια. Αυτό το ρακού, τελειφθέρον. Ναι, σωστά τελειφθέρον. Ήρθώ <σίλια> η ροάση μου, Ναι! Από δω, από εδώ. <σίλια> έλα! Θέλουμε να σου δέξουμε κάτι, προς γρήγορα! Για γείτα... <σίλια> Το νέο σου σπίτι! <σίλια> Δες, φτιάξαμε κι ένα μέρος εδώ! Για μένα! <σίλια> <σίλια> ναι! Μοιάζει καθόλου μου ότι είχες πριν, Αρτζέι. Δεν είχα ποτέ μου κάτι τέτοιο, Λου. Ορίστε! Εγώ δεν πρέπει να πίνω! Ευχαριστώ. Ο σάκος μου είναι αυτός? Ναι! Τον φέραμε εδώ για να μην κοιμάσαι πάνω στο δέντρο! Αλήθεια! Ε, oh. Αρτζέι! Δούσε, Βάση! Συνδέσαμε και τη διόραση! Καλωτιέσαι το μετετροπέα σήματος! Πιάνει χιλιάδες κανάλια! Πάρε και το Πολύ τηλεχειριστήριο. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Και τώρα επιστρέφουμε στο ένας αλήτης ανάμεσά μας. Έπρεπε να τρέπεσε για τον εαυτό σου. Σ' αφήσαμε να μπει μας και εσύ μας εξαπάτησες. Σου έδωσα την καρδιά μου και εσύ την έκανες κομμάτια. Έτσι, Κέβιν. Γιατί όταν νιώθεις σκουπίδι είναι σκουπίδι, σωστά. Άρα ο τίτλος σου το δυνατά. Δεν νομίζω ότι ο τύπος είναι πραγματικός ιέτρος. Εσύ τι λες, Αρτζέι, Ο Αρτζέι, τι κάνεις ρε! Έχεις μπλέξει πολύ άσχημα. Λοιπόν, πάρε τη μάσα, τάισε τον αρκούδο. Πάρε τη μάσα, τάισε τον αρκούδο. ΑΙΙ! Πού είναι η τροφή, πού είναι η τροφή, πού είναι η τροφή! Ωχ! Oh. Βερ, τι κάνεις εκεί! Κάνω τα πράγματα όπως ήτανε πριν! Όχι oh, μη! Καλύτερα να φύγω! Φύγε! και εγώ θα τα επιστρέψω όλα στους νόμους ιδιοκτήτες! Τι! Γιατί! Γιατί εξαγριώσαμε τους ανθρώπους! Και δεν θέλουμε να γίνουμε σαν αυτό το κουνέλι! Έτσι, τους τα δίνω όλα πίσω για να μη μας σκοτώσουν! Βερ, δεν καταλαβαίνεις! Τα θέλουμε αυτά! Δεν τα φέρουμε! Δεν μπορείς να τα πάρεις! Ναι, μπορώ! Ας το κάτω! Ως τί, άστο! Πρέπει να το πάρω! Όχι! Ε? μη φωνάζεις και ακολούθησέ με! Τι? όχι! Όχι, δεν σκοπεύω να χάψω τα παραμύθια σου. Όχι. Όχι. <συγκλώδη> δεν ξέρω τι μαγειρέβεις, αλλά η χιμρμινιάση όλο μου το καβού. Γε ξέρεις κάτι; Αυτή τη φορά σε πήρα χαμπάρι και θα πατήσω Όχι. πόδι. <συγκλώδη> πέξι; Α; Α; Πέξι! Πέξι, πέξι, πέξι. Πέξι, πέξι, πέξι, πέξι. Έλα να παίξουμε Όκι! Κάτω αγόνη μου ξάπλωσε το ψόπιο Μπράβο Μπεν πάρε την τροφή εσύ κι εγώ να λαμπάνω το σκύλο Παίξ, παίξ, παίξ, παίξ, παίξ. Σου πέφτει η τροφή, δικαί μου. Να, πιάσε. Πεινάς. Κοίτα, απαίοι. Τι. Κοίτα, κόσμος. Παίξε με αυτούς. Ben, ben bir alışveriş! Ben, ben bir alışveriş! Ben, ben bir alışveriş! Aksi! Wow! Manula! Wow! Βέρν, είσαι καλά. Βάλε να χεράκι ως. Ε, πώς, πώς. Τι στην ευχή συνέβη. Το φαί, χάθηκε. Τι. Κάθικε; Πώς κάθικε; Ρώτα. Αυτόν. Βέρν. Το επέστρεψα στον όμιμο κάτοχο. Τι? Τι. Εμάς μας βγήκε το λάδι, το ξέρεις. Και μάλιστα πολύ. Η τροφή που μαζέψαμε δεν μας χάλαγε καθόλου. Και εσύ είσαι να μη σου πω. Ναι, Βέρν, μα πώς σου ήρθε. Το κούτσουρο ήταν γεμάτο. Γεμάτο βλακίες. Α, δηλαδή, τι μας λες τώρα, ότι τροφή που μαζεύουμε με το δικό μας τρόπο δεν είναι εξίσου καλή με αυτή που μαζεύουμε με το δικό σου. Το δικό σας. Εννοείς το δικό του. Δεν βλέπετε ότι ο RJ σας χρησιμοποιεί. Βέρν, ντροπή Ο RJ Ω, ώστε πρέπει να πεινάσουμε, επειδή εσένα σε τρώει ο πισίνός σου. Αρχίζω να πιστεύω τελικά ότι εσύ κατά βάθος ζηλεύεις. Ζηλεύω. Αυτόν. Ναι. Αυτός θέλει να μας πάει μπροστά και εσύ μας φρενάρεις. Δεν μας αφήνεις. Και βέβαια δεν σας αφήνω. Να εξαφανιστείτε. Είδες τι κατάφερες τώρα. Αν ακούσουν τα μισά Εγώ δεν είμαι χαζός Καλά δεν, δεν το εννοούσα ε, Εννοούσα ηλίθιος Σε ό,τι αφορά αυτούς Αυτούς εκεί Ελάτε ρε παιδιά Αφού ξέρετε ότι δεν το ήθελα μη, μη μου το κάνετε Στέλλα, Όζι Χάμι αφού το ξέρεις Χάμι Δεν είμαι ηλίθιος Me I must give the impression That I have the answers for everything You were so disappointed To see me unravel so easily It's only change It's only every I know It's only change and I'm only changing Και έβαλες κι αυτό μέσα, τον ντομαρογδάρτη Τούρμπο? Αυτό το μαραφέτι είναι παράνομο εδώ, μαντάμ, όπως όλες τις πολιτείες, εκτός από το Τέξας. Δεν με νοιάζει ακόμα κι αν είναι κατά της συνθήκης της Γενέβης. Το θέλω! <laughs> το ξέρα. Γι' αυτό πήρα το θάρρος να σου το εγκαταστήσω. Αδειώς, ζώο επιδρομές. Nice. Oh. <laughs> Δεν έπρεπε να πάρω όλη την τροφή. Τι? Δεν έπρεπε να πάρω όλη την τροφή. Προσπαθούσα απλώς να ξανακάνω τα πράγματα όπως ήταν, αυτό μόνο. Ήμουν επιφυλακτικός, γιατί έτσι είμαι εγώ. Από τη φύση μου διστακτικός. Είμαι κλεισμένος κι εγώ στο καβούκι μου. Εσύ πάλι από την άλλη είσαι τρελός, άνετος και ατρόμητος. Μάλλον έχουν δίκαιο, θα σε ζηλεύω. Βέρν, πίστεψέ με. Δεν πρέπει να με ζηλεύεις. Εσύ... Ε Θες να κάνεις το καλύτερο για τη φαμίλια σου. Εσύ είσαι το καλύτερο τώρα για αυτούς. Και η ουρά σου. Ε, το μυαλό μου μου λέει να ακούσω την ουρά μου, η ουρά μου να ακούσω το μυαλό μου και... στο τέλος με πιάνει το στομάχι μου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αναλάβεις εσύ τώρα. Δεν ξέρεις τι ακριβώς παίζεται. Ξέρεις εσύ όμως. Λοιπόν, πού το πρόβλημα. Αυτό, Βέρν, είναι το πρόβλημα. Το βλέπεις. Ακούω. Για... Αχα. Για στάσ Εσείς το πάρτι? Ναι. Εκεί στα θα βρείτε προστατευτικά καλύματα για να βάλετε στα παπούτσια σας. Ναι! Ναι! Ε, ε, ε. Τι είναι αυτό? Ποιο? Α! Αυτό? Μχ. Mm -hmm. Είναι μια... Λίστα. Με, με όλα αυτά που έχασες, Βέρν. Αλήθεια? Είναι μεγάλη λίστα, το βλέπεις, ε. Τελικά είσαι πολύ οργανωμένος τύπος. Μπράβο. Να σου πω κάτι. ξέρω ένα μέρος φίσκα στα τρόφιμα. Που μπο Τέλεια! Πάμε! Πού είναι? Σε εκείνο το σπίτι. Τι! Γιατί το παθαίνεις αυτό συνέχεια? Φόρεσε το μου! Αυτό που προσπαθεί να πει ο Βέρν είναι... Δηλαδή είναι δύσκολο να τα συνοψίσω όλα σε μια λέξη μόνο. Συγνώμη. Πολύ ωραία! Εντάξει! Ακούει η ομάδα? Να το σχέδιο! Λοιπόν, η παγίδες έχουν στηθεί εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Μια μεγάλη εδώ. Εδώ. Και ίσως μερικές εδώ πέρα. Μπα, τόσο λίγες. Όχι. Έχει και κάτι κόκκινα παντού. Είσαι καλαβέρν. Πρασίνησες. Τα χασα προς στιγμήν, Κατάλαβα, υπάρχουν φώτα, παγίδες, και αν τα κάνω πάνω στο καβούκι μου... Λοιπόν, αυτά είμαστε εμείς. Τα αμάξι δικό μου! Εγώ θέλω το αμάξι! Εγώ τα θέλω, σύμπανε το μπαμπούτσι! Αυτό δεν λέει! Γιατί δεν διαλέγεις αυτό το ωραίο σίδερο! Ει, hey, δεν έχει σημασία! Εξάλλου, εγώ είμαι το αμάξι! Είμαι πάντα το αμάξι! Λοιπόν, το σχέδιο έχει τρεις απλές φάσεις. Φάση πρώτη, συσκότηση. Φάση δεύτερη, εισβολή. Φάση τρίτη, έξοδος με ένα τροφή. Μα αυτό το μέρος είναι σαφρούριο, τύχη πανύψηλη, πόρτα διάρρηκτη. Πώς θα μπούμε? Το περιλέμιο είναι το κλειδί. Κυριολεκτικά, το περιλέμιο είναι σαν κλειδί, που ανοίγει τη πόρτα και, και είναι... τι, θα θα σου χαλαρά το περιλέμιο Όχι σε μένα, Θα κάνεις το γάτο να σου δώσει το περιλαίμιό του χρησιμοποιώντας... Τη βόχα μου! Τα γυναικεία σου θέλει, γήτρα. <laughs> <laughs> το παρακανα. Λοιπόν, ρακούν, μπορεί αυτή η μάσκα που φοράς να περιορίζει το οπτικό σου πεδίο, μα αν δεν το πρόσεξες, είμαι κουνάβη. Εξωτερικά μπορεί, αλλά εσωτερικά, Στέλλα. Βλέπω μια κατούλα και σκοπεύουμε να... την προβάλλουμε. Ψαλίδι! Ψα. Σταλίδι! Ε, όπα, όπα, ε, σύγουρα! Συμβιστή... Κάρβουνο! Κάρβουνο! Αποσμητικό! <στά> το πότο χυμό! Θελώς! Θελώς! Μην τολμήσετε! Ναι! Και κάτι ακόμα! <στά> Ωραία! Αυτό είναι! Κυρίες και κύριοι, το έργο μας ολοκληρώθηκε! Αμάν. Απίστευτο. Βασικά είναι, wow. Τι; Ου. Νιώ. Αυτά είναι. Εντάξει παιδές. Αυτό είναι. Μπαίνουμε μέσα. Όχι πάλι να πάρει. Αυτά τα πράγματα είναι σας ζωντανά. Παναθεμάσαι κατασκευαστή πλαστικών. o Λύσσαμε έως τη φάση 2, άρα όλα πάνε καλά. Λοιπόν, κούκλα, βγαίνεις. Αμάν, ah, μακάρι να είναι κανένας χαζός γάτος. Ήχος, πάμε! Υποτίθεσαι ότι είναι γάτα, βάλ' το στο, στο νιάου. Μια ορίζει, δε μου κανείζει. Ποιος είναι εκεί? Είσαι γάτα! Είσαι γάτα! Είσαι γάτα! Είσαι γάτα. Ε, δηλαδή, εγώ είμαι γάτα. Ε, νιάου! Ναι, καλά. Άντεξου το ούστ, μπρός, φύγε από εδώ. Η κυρά μου δεν δίνει αποφάγια σε αδέσποτα. Αδέσποτα, εγώ σου έδωσα μία ευκαιρία. Τον περιλέμιο. Μπα, ωραίο περιλέμιο φοράς. Μ' αφήνεις να το δω. Όχι, όχι, όχι, μακριά. Δεν πρέπει να έρχομαι σε επαφή με ζώα από το άγριο δάσος. Συγχαίνομαι την πρώμα. Τι είπες, τι εί Λοιπόν, άκου να σου πω, έχω βαρεθεί να με κοιτάνε όλοι και μετά να φεύγουν επειδή νομίζουν ότι βρω μάω και ζέχνω. Σου έχω νέα Δεν έκατσα εγώ να με στολίσουν και να με σενιάρουν και να μου πει εμένα ένας χοντρός φαντασμένος φλοκάτας ότι μου πέφτει η πόλης! Έχω βαμμένο πισίνο δικαί καλύτερα να μην Λοιπόν, πείστε ψέμες. Έχω κι άλλες σωμες κουβέντες. Φλοκατούλη. Εμπρός, παιδιά, κουνηθείτε. Ιζέτειρα τι, έχεις κάτι αφοπλιστικό. Τι, τι, τι εννοείς. Είναι στα μάτια σου. Στα μάτια μου. Είναι φωτεινά. Φωτεινά. Άτευρε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι εδώ είναι που τα χαζα. Μπήκαν όλα τα παπούτσια και τα μάξια στο σπίτι. Λοιπόν, όνομα δεν έχεις. Ναι. Είναι περσικό όνομα γιατί είμαι Πέρσης. Με λένε Πρίγκιπα Τιγρίριους Μαχμούτ Σαμπάς. Ου, σχέτος γλωσσοδέτης. Μπορώ να σε φωνάζω τίγρη. Ω! Ω! Ω! Ω! Ω! Φύγαμε, ναι, μάμε. Γλυστράω, γλυστράω, γλυστράω. Έλα τώρα. Χάμι, όχι νύχια, μόνο πέλμα. Α, ωραία. Πόνεσα. Ωραία. Ωραία. Τι ήταν αυτό. Ήταν ο ήχος ακούς. Ah huh. Φαρδί. Mm -hmm. Ήταν τόσο ωραίος που με δυσκολία μπορούσε να αναπνεύσει. Τι μου λες. Μέσα έχω ένα πολύ επίπεδο παιχνίδι αναρήχησης με πέντε συγχαλιού. Έλα, πάμε να στο ρίξω. Όχι, όχι, Δεν σου είπα ακόμα για τη δική Ωραία, ωραία. Μια χαρά πάμε, μια χαρά πάμε. αυτό. Κάτι που σηκώνει τους το από το κρεβάτι. Α! Πού κάτω. Κωνυτείτε, κωνυτείτε. Εμπρος, να φύγουμε πρωτόγυριση πίσω, πάμε! Όχι! Όχι χωρίς αυτά τα σπάτης! Τι! Λου, μπαίνει! Στην τηλεόραση! Χέντερ! Το τον άνθρωπο! Οτι πεις, Αρτζέι! Οχι okay, για να...στάξω! Δε... Η ώρα... Η ώρα... Αρτζέι, το βαγόνι γέμισε! Πάμε να φύγουμε! Κάτσε, Βινσέντ! Μόνο ένα λετό θα μας πάρει! Βινσέντ! Πού! Ποιος Βινσέντ? Βερν, oh, Βινσέντ, τρόπος το αρκουδέγιν... Λέγιν, δηλαδή, εγώ... Το γέλιο της αρκούδας! Δηλαδή, γέλιο! <laughs> Χέδερ! Ω, Χέδερ! Ένα ψώφιο άσπρο ποτήκι στη σκάλα μου! Νομίζω ότι πέθαρες. Είχα τον καλύτερο δάσκαλο. Πράβο, κορίτσι μου! Όχι, έλα στο θείο! Φιό... Κάντε γρήγορα! Δεν έχουμε χρόνο. Τι τρέχει, RJ! Τίποτα! Α, τότε πάμε να φύγουμε, αφού πήραμε ό,τι θέλαμε. Κάνεις λάθος! Α, λες τώρα! Ε, και μάλιστα ε, με το παραμβάνο! ακού! Μου μένει τόσο για να παραδώσω αυτό το βαγόνι σε έναν αρκούδο με δολοφονικές τάσεις! Κι αν αυτά τα σπάντις δεν είναι στο μενού, θα φάει εμένα! Λοιπόν, άσε την ουρά μου! Τι! Άσε με! Ε! ε. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Στέλλα! Στέλλα! Πού πηγαίνεις? Στέλλα! Στέλλα! Κοίτα, δεν φτάσαι εσύ. Δεν το κάνω για σένα, γιατί είμαι... Κουράβη! Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη γι' αυτό που θα δεις. Άρξατεμπιρ! Αχ! Δεν σε ενοχλεί μυρωδιά. <Εκεί> Όχι. Εμείς έχουμε τη μύτη για ομορφιά. Δεν μυρίζουμε τίποτα. Δεν μυρίζεις. Στη πόρτα! Μπρος, μπρος, μπρος, μπρος! Τρέξτε, τρέξτε! το πάρτι! Κουνελάκια! Τέκτε, από κι. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Oh, no. Έλα κυρά μου άσε τις κλάψες Θα απαλλαγείς από τα ζωάκια γρήγορα Και ανθρώπινα Όχι, όχι ανθρώπινα Όσο άνθρωπα μπορούμε Χάρη που συνεργαστήκαμε πάντως μαντάμ Τι θα μας κάνει αυτό η μαμά. Ναι, δεν, δεν ξέρω, μωρό μου. Δεν θέλω να πεθάνω, παμπά. Όχι στ' αλήθεια. Έλα, ηρέμιζε, γλυκιά μου. Όλα θα πάνε καλά. Είχες δίκιο γι' αυτόν, Βέρν. Δεν σ' ακούσαμε. Μας συγχωρείς. Όχι. Δεν έπρεπε να τον εμπιστευτούμε. Μας έμπλεξε άσχημα. Έπρεπε να το φανταστώ. Wow. <laughs> Vincent, Βίντσετ Που λες κατέβηκα για να σε καθαρίσω Αλλά είπα να σταματήσω για να δω το σοου και πρέπει να πω ότι Αυτό εκεί πέρα Είναι μία ομορφιά Είναι η πιο μοχθηρή και ιδιωτελής Απαταιωνιά που έχω δει ποτέ στη ζωή μου <laughs> Κλασικό Αρτζέι Εσύ υπέρνεις και αυτή την κατηφόρα Αν συνεχίσεις έτσι, θα καταλήξεις ξανεμένα. Θα έχεις όλα όσα ήθελες πάντα. Μα τα είχα όλα αυτά. Τι, αυτούς. Ποιον κροϊδεύεις, Μόνο σου το πες. Είσαι μονομελής οικογένεια. Πάντα θα είσαι. Έτσι επιβιώνουν κάτι τύπη σαν εμένα και σένα. Ε, καναλιόχα ζοβιόλιδες την πλήρωσαν στην πορεία. Ζόρικο, έτσι είναι η ζωή. Βέβαια, δεν τους έχεις ανάγκη. Αντίθετα, τους έχω. Και τώρα, μ' έχουν ανάγκη αυτοί. Κι εγώ έχω ανάγκη αυτό! İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ouna mu hafiz, paaliyo! Hey, Stella! İlhan da sasosu! İlhan da sasosu! Buna sasosu! İlhan da sasosu! İlhan da sasosu! İlhan da sasosu! İlhan Θα το δούμε! <Τ miteinander> <rapper> θα αντιγέσουμε εμείς! Σαν το αυτοκαταστροφή 3! Τι! Αντίξτε Επιλέξτε προορισμό! Πήγαινε μας πίτι! Πήγαινε μας το κούσουρο! Επιλογή προηγούμενου προορισμού. Κάντε νόμιμη αναστροφή. Γεια! Ρίξε τον αρκούδο! Τι απλά έχουμε! Έχουμε ένα σφυρί! Πρώτο! <Συρίζει> <Συρίζει> Ευχαριστώ! Ναι! <Συρίζει> <Ε! Συρίζει> να μπω! Να μπω! Όχι! Άθλοι εκ φαρατάμε! <Συρίζει> Πώς <Προσπάθει> να βοηθήσει! Αφήστε <Συρίζει> τον! Μετά! Πώς θα μας έκανε! Μα ξαναγύρισε. Και έφερε την αρκούδα! Μα προς το κανούστο! Με σκέφτηκε σκάχοδα! Μην οδηγούμε! Σπαμηπήσα κύριος Αυτό σ άρχισε! Σας λέω προσπαθήνα βοηθήσει! αλήθεια Μα βαρν εκεί δενspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan Είσαι ένα spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan Πολύς φτάσατε. Ελάτε! Φίγαμε, πάντα! Το πάλι τραύμα τα μάθηματα χώρου. Ω! Μάμι! Τα καταφέραμε, τέλεια! Τα πέραμε, πέραμε, πέραμε! Tra sai sai! Ha ha! Glock auf die Kiber, Glock auf die Kiber! Ah no, alle bitte! Ich soll mich mit kämpfen. Παιχνιδάκια, θέλετε χρυσά μου! Εντάξει, λοιπόν, ας παίξουμε! Λίγορα! Ένι, Λου! Προσέξτε! Λίγορα. Κάτω! Λίγορα. Ε, αυτό είναι! Βερ, πάρ' τους από εδώ! Ε? Θα τον απασχολήσω! Τρελάθηκες, θα σε φάει! Αφού εμένα θέλει! Έλα. Φρόντισε τη φαμίλια σου, Βερ. Αυτό θα κάνω! Όλη τη φαμίλια! Δεν μπορεί κάτι να σκεφτούμε! Δεν προλαβαίνουμε! <μυλίξε> <μυλίξε> hey, Vincent, είχε δίκ! Όσο και να το δεν είν ποτέία και το! σ! Πώρα χαμί πρός πς! Mm-hmm. <laughs> rico si treli Είσαι μεγαλοφεία, γόροι μου. Ο, oh, ευχαρίστο. <συγκύς> <συγκύς> και, Βέρν, μη φτιάξεις το καβόκι σου. <συγκύς> ναι, χαίρομαι που σου αρέσει. Βγάλ' και δώσ' μου. <συγκύς> Πήγαμε. <Ρίχα> Γραμμή για τα βραχώδι όρια, Αρκούδε. Αντιλαμβάνεστε την επικοινειδινότητα <συνωνική> του του Μαροχδάρτη Τούρμπο. Σας παρακαλώ. Φταίει ο Ζηζάνι Αυτός μου τον πούλησε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Έι, έι, έι, είτας στην αυλή σας. Το είναι στο συμβόλαιο. Να τα πείτε στο δικαστήριο. Όχι, δεν φταίω εγώ. Αφήστε με. Ματάμ. Δεν μπορείτε να με <συνωνική> Πεύσεις λίγα εκεί! Πέξη! Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι! Πέτυχε, πέτυχε, να καταφέραμε! Να καταφέραμε! Δεν το πιστεύω! Πέτυχε! Στέλλα! Από εδώ, πίγριοι! αυτό είναι εκείνο το άγριο δάσος! Μ' αρέσει! Ε, μπρος μαζί Ξέρεις, Άρτζεϊ, Ε, εγώ θα σ' το πω. Αν μας είχες εξηγήσει ότι όλη αυτή η τροφή που προσπαθούσες να πάρεις ήταν για τον αρκούδο, θα σ' την δώσει. Αλήθεια. Ναι, οι αυτό κάνουν. Μοιάζεται ο ένας τον άλλον. Εγώ δεν είχα ποτέ μου οικογένεια. Το ξέρω. Μα πίστεψε με, αυτή... αυτή είναι η πύλη προς την καλή ζωή. Μακάρι να μου το είχες πει νωρίτερα. Ε, ναι, η κακή Έλα εδώ, έλα εδώ, είχα υποσχεθεί να μην το ξανακάνω, αλλά όχι! Κι ήταν η πρώτη εβδομάδα της Άνοιξης, ε! Μια στιγμή μας μένουν μόνο 267 ημέρες στον χειμώνα. Πού θα βρούμε φαγητό? Ναι, χάμι. Γέμισε το κουτσουρό! Μα φως! Κοιτάξτε, κοιτάξτε! της ανθρώπινης λατρείας και το λένε τηλεόραση. Πολύ τέλειο. Βλέπετε, οι άνθρωποι νιώθουν τη βαθύτερη ανάγκη να βρίσκονται σε επαφή με τον κόσμο γύρω τους. Άπαικτο δεν είναι. Νιώθουν επίσης τη βαθιά να στρογγυλοκάθονται. Έτσι η τηλεόραση ικανοποιεί και τις δύο ανάγκες ταυτόχρονα. Παπα, ενδιαφέρον. Έλατε παιδιά, όλη Μάλλον σήμερα θα μάθουμε αν το μωρό είναι χαρισματικό ή αν ο Σάξον είναι εξωγήινος. Ναι, σαν το Χαν, στο Το σχέδιο γέννησε στα σάχερια του Enterprise. αλλά ο Χαν έχει τέλεια ιδέα να κλέψει την εφεύρυνση της ανανεώσιμης ζωής. Ε, ήταν τραβεγμένο. Το TNT, έκρανα φιέρωμα. Εσύ ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Ζελευδάκι κανένας. Ναι, θα πάρω ένα. Τοντάκια, στο in the suburbs, everything we yeah. need. shop happily I came in here for the special offer a guaranteed personality I wasn't born so much as I fell out nobody seemed to notice me we had a hedge back home in the suburbs over which I never could see I heard the people who lived on the sea fight most scarily hearing that noise was my first ever feeling that's how it's been all around me i'm all lost in the supermarket i can't no longer shop happily i came in here for the special offer but guaranteed personality i'm all tuned in i see all the programs i save coupons from packets of tea I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle and feel a bit free. Cages in the holes and pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm all in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. A guaranteed personality. Oh, yeah. I'm all lost in the supermarket. Oh, yeah. I can no longer shop. for market i can't go no another shop up i came in for the special offer i can't eat for another day yeah yeah yeah yeah yeah <tossitil> Ωχ! Ωχ! Ωχ! Ωχ! Ωχ! Ωχ! Ωχ! Ωχ! Ωχ! Ωχ! Κάπως